Σε κάποιο από τα μικροδιηγήματα που έγραψε γέρος πια αν υποθέσουμε ότι υπήρξε κάποτε νέος ο μπόρχε επενόησε το δίσκο του Οντίν κάτι σαν νόμισμα που έχει μια μόνο όψη για την περίπτωση του Καβάφη θα πρέπει να επινοήσουμε το ακριβώς αντίθετο ένα νόμισμα που αν το στροβιλήσουμε πέφτει κάθε φορά και από άλλη νόψη σαν να έχει άπειρες. Γιατί το μετέχμιο στο οποίο είπαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές ότι τοποθετεί τα ποίηματά του μπορεί σαν το πρωταία να αλλάζει διαρκώς μορφή παραμένοντας πάντα το ίδιο. Έτσι είναι πολύ δύσκολο και ταυτόχρονα πολύ ενδιαφέρον να καθορίσει κανείς τους κληρονόμους, ας πούμε, του Καβάφη. Επειδή κατά τη γνώμη μου εδώ προπάντων όπως πάντα, αλλά προπάντων, οι άτυποι κληρονόμοι, αυτοί που δεν βοούν διεκδικώντα την κληρονομιά, είναι αυτοί που πήγαν βαθύτερα και κληρονόμησαν κάτι ουσιοδέστερο. Εάν λοιπόν τοποθετήσουμε το μετέχνιο στο πεδίο της ρητορική διάθεσης, ας πούμε, της αλλαγής των οικότητας καθώς μιλάς, αν το τοποθετήσουμε εκεί όπου αποδεσμεύεται ο λυρισμό ακριβώς επειδή γύρω του γίνεται μια εκφόρτιση παραλογισμού και κομμωδίας, αν δηλαδή αποχαλεινώσουμε την υποτονική και σχεδόν υπόρρητη ηρωνία του Καβάφη, τότε νομίζω ότι ο ουσιώδης κληρονόμος του είναι ο Νικόλαιος Εγγονόπουλος. <Συλίου> Παίρνοντας την άδεια από τη σημαία του υπεραλληλισμού, μπορεί να μετατονίσει την καβαφική διάθεση, στο σημείο όπου η καβαφική διάθεση δεν είναι πια αναγνωρίσιμη, αλλά υπάρχει, ακέραιη, ως εξής. Ακούστε. Ο Μέγας της Κάλφογλους δεν ήταν μόνον ο άυταστός διδάσκαλος του λόγου και του ονείρου όπου γνωρίζουμε. Υπήρξε, κι αυτό είναι μια από τις πολλές σκοτινές και μυστικές πλευρές της ζωής των ποιητών, υπήρξε κι ένας μεγάλος, ένας πολύ μεγάλος μουσικός, πάντα βέβαια μέσα στον δικό του φανταστικό ρυθμό των λουλουδιών. Αυτός είναι μάλιστα που πριν από κάθε άλλον εμεταχειρίστηκε το πιάνο σαν πνευστό όργανο. Για να εκτελέσει ένα οποιοδήποτε κομμάτι, και το δυσκολότερο ακόμη, με αυτόν τον τρόπο μετεμφιέζεται το πρώτο σε μαρμάρινον άγαλμα, το οποίο έστηναν κατά μέσα σε έρημου, εγκαταλελειμμένου κήπου. Κατόπιν, μόλις άρχιζαν να πλώνονται τα κόκκινα χρώματα της δύσεως στον ουρανό, έσκαβαν με τρόπο στη ράχη τα γάλματο έναν μικρό κρυψόνα, όπου μπορούσε να μπει και να χωρέσει ένα παιδί για να μιλεί όσα να μιλούσε δήθεν το άγαλμα. Τότε ο ποιητής, νεκρός πλέον, άρπαζε στα δυνατά του χέρια ένα μεγάλο σφυρί, μια βαριά, και το κατάφερνε αλύπητα με βιάση και αγκοπαχητά, πάνω στο πιάνο που ετοιμάζονταν σε κομμάτια. Αμέσως ηχούσαν βαθιά, μα τα σιδερένια πλευρά των καραβιών. Τα πουλιά φώναζαν, τρομαχμένα. λαμαρίνες σφύριζαν στον αγέρα, καθώς τις επαράσσερνε ο φοδρός του άνεμο πάνω από τις στέγες των αποθηκών. Κάθε τι εσαρώνετο σ' αυτήν τη φοβερή οργή κυρίου. Από τα πιο υπερήφανα παλάτια με τις καμάρες, ήσαμε την πιο ταπεινή προσευχή τους καυτιά. Και μόνονταν ήταν τέλες έπεφταν Αυτόματα από μισή σε μισή ώρα, και μισοσκέπαζαν τη θερμή γύμνια των ωραίων γυναικών. Εραστέ αυτοκτονούσαν συνεχώς, από το πρωί. Πίδακες ανάβλυζαν εκεί που πριν δεν είσαν παραγραμμένες οι δυο μόνε λέξεις «ψηλό ονόματι» ή ακόμη «ενονόματι» ή, πάλε, φυγή αδύνατον». Μια νύχτα, στα μέρη της βιωτεία έσβησαν όλα τα φανάρια και τα συνεπήρε και αυτά η θάλασσα. Κι όταν ο ποιητής, πάνω στο κορύφωμα της λυρικής μανίας εναπόθετε χάμω χάμο ήρεμα την τρομερή βαριά, απαλή ειρηνή απλώνονταν στον κόσμο. Και πράσινα λαμπρά όστρακα κοσμούσαν τις μακριές χρυσές πλεξούδες της. Το πιάνο Είχε εκτελέσει τον προορισμό του και μετεβάλετο και αυτό αυτομάτως σε μια σειρά χάλκινα σαν και πάλι σε μια σειρά λευκές και ρόδινες εναλλάξ δωρικές κολώνες, και μια σειρά μεγάλα θλιμμένα γυναικεία μάτια πολύ ωραία διαφόρου χρώματος αναζεύγος Περιτονα να προσθέσω ίσως ως απαραίτητο συμπλήρωμα και για το σεβασμό αλλά και την αποκατάσταση της αληθείας, πως ο μέγας ποιητής Κάλφογλους δεν χρησίμευσε πραγματικά εδώ, παρά σαν ένα πρόσχημα, ένα απλό πρόσχημα. Καθότι και ο ποιητής, και το άγαλμα, και το μικρό παιδί, και οι αγχόνοι που είπα, δεν ήσαν παρά εγώ, μόνον εγώ, ο ίδιος, ίσως σε παλαιού, ίσως ακόμη και σε πρόσφατους. Σε πολύ πρόσφατου, μάλιστα καιρού. Αλλά <Στοί> <Στοί> βέβαια, αυτό το παιχνίδι με το σπουδαίο γέλιο που θα έλεγαν και οι παλαιοικινικοί στο τέλο αφήνει ένα ένα απόσταγμα, αφήνει κάτι σαν άφατη οδύνη. Και δεν είναι τυχαίο που, στο τέλος σχεδόν της μακράς πορείας του, ο Εγγονόπουλος απέσταξε την αυτοβιογραφία του, αν προστιγμίνει μπούμε και εμείς το παιχνίδι του και θεωρήσουμε αυτοβιογραφία αυτό που ακούστηκε, ως εξής... Η λεύκα που αντικρίζω από το παρεθύρι μου Την αγαπώ Χρόνια τώρα, χειμώνα καλοκαίρι Την παρακολουθώ από τους σύνεγκες Άλλοτε με τις φουντοτές της φιλοσχές Άλλοτε με τα ξερά της τα κλαριά Μες τους βοριάδες Όμως ποτέ μου δεν την είδα την αμαδριάδα της Που πρέπει να την κατοικεί όσο και αν έπρόσεξα, όσο και αν ώρες ατέλειωτες δεν έπαψα κρυφά να την επαρακολουθώ. Ίσως να μην υπήρξαν οι αμαδριάδες. Αυτό όμως δεν το είπε ποτέ κανείς. Λέω μήπως απόθανε από καιρό η δικιά μου η αμαδριάδα και μήπω από χρόνια τώρα να προσετέθηκε κι αυτή στις τόσο αμήλικτες και τόσο αφόρητα βασανιστικές γύρω μας απουσίες. Αλλά το ίδιο νόμισμα μπορούμε να το στροβιλήσουμε και να πέσει από τη μεριά της έμφασης στη μορφή. Όχι επειδή υπάρχει, είναι ποτέ δυνατό να υπάρξει πείμα το οποίο δεν διεκδικείται και δεν κερδίζεται δια της μορφής, αλλά επειδή εδώ, προπάντων η μουσική της φόρμας η επαναληπτική μουσική της αυτό το οστινάτο των στίχων, είναι που παίρνει το κύριο βάρος του νοήματος. Έτσι τουλάχιστον κατενόησε και διεκδίκησε τον Καβάφη ένας πιο τυπικό σκληρονόμος του, αλλά εξίσου σιώδης με τον Εγκονόπουλο, ο Αλέξανδρος Μπάρα έτσι τον διαχειρίστηκε, παίζοντα ανεπεστήτως με τα καβαφικά τικ και μεταφράζοντας σε φόρμα αυτό που όλοι γνωρίζουμε από το περιεχόμενο των καβαφικών πειμάτων, είπες θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω άλλη κτλ. Γι' αυτό και αντιστοιχτικά ας πούμε προς τα πίματα του Εγκονόπουλου που ακούσαμε, ας ακούσουμε τώρα το καλύτερο ποίημα που έγραψε κατά την αποψή μου ο Μπάρας. Το περίφημο «Η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδόρα». Ένα κάθε εβδομάδα, στην ορισμένη μέρα, πάντα στην ίδια ώρα, τρία βαπόρια ωραία, η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδόρα ανοίγουνται από την Προκυμαία, στις ενέα, πάντα για τον περεά τον Πρίντιζη και το Τριέστη, πάντα. Χωρίς μανούβρες και λιχμούς και δισταχμούς και ανώφελας φυρίγματα, στρέφουνε στα νυχτά την Πρόρα η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα, σαν κάποιοι καλωαναθρεμένοι που φεύγουν από ένα σαλόνι χωρίς ανούσιες χειραψίες και περιτές. Ανοίγονται από την προκυμαία, στη εννέα, πάντα για τον Περαία, τον Πρίντιζη και το τριέστι, πάντα και με το κρύο και με τη ζέστη. Πάνε να μου τζουρώσουν τα γαλάζια του Αιγαίου και της Μεσογείου με τους καπνούσταν. Πάνε για να σκορπίσουνε το πάζια, Τα φώτα τους με στα νερά, τη νύχτα. Πάνε, πάντα, με ανθρώπου και μπαγκάζια. Η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδόρα, Χρόνια τώρα, κάνουν τον ίδιο δρόμο, Φτάνουν την ίδια μέρα, φεύγουν στην ίδια ώρα. Μοιάζουν υπάλληλοι γραφείων που γίνανε χρονόμετρα που η πόρτα της δουλειά αν δεν τους δει μια μέρα να περάσουν από κάτω της μπορεί να πέσει. Όταν ο δρόμος είναι πάντα ίδιος τι τάχα αν είναι σε μια ολόκληρη μεσόγειο ή απο το σπίτι σ' άλλη συνοικία. Η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδόρα είναι καιρό και χρόνια πάνε τώρα, του βαρεμού που ενιώσαν την τυράνια, να περπατούν πάντα στον ίδιο δρόμο, να δένουν πάντα στα ίδια λιμάνια. Αν ήμουν εγώ πλήαρχο, ναι, σίζετε ρουά, αν ήμουν εγώ πλήαρχο, στην Κλεοπάτρα, τη Σεμίραμη, τη Θεοδώρα, αν ήμουν εγώ πλήαρχο, με τέσσερα χρυσά γαλόνια. Κι αν μ' στην ίδια αυτή γραμμή τόσα χρόνια, Μια νύχτα σε λινόφεγγι στη μέση του πελάγου, θα ανέβαινα στο τέταρτο κατάστρωμα, Κι ενώ θα ακούγονταν η μουσική, Που θα πέζε στις πρώτες θέσεις τα σαλόνια, Με τη μεγάλη μου στολή, Με τα χρυσά μου τα γαλόνια και τα χρυσά μου τα παράσιμα, Άγραφα μια αναρμονικότατη καμπύλη από το τέταρτο κατάστρωμα με στα νερά. Έτσι, με τα χρυσά μου, σαν αστύρδιά των, σαν ήρωα ανεξήγητων θανάτων. <μπίδελοι> <στονίκη> <στονίκη> <στονίκη> <στονίκη> Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε